Πηγαίνουμε σε ένα α, 0%. Πηγαίνουμε σε ένα α, 0%. Μηδέν τη εκατό. Τώρα αυτό είναι γάλα ή γιαούρτι το 0% που ο Τζανακόπουλο. Χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Press Room ε, ανέφερε και ενημέρωσε τους δημοσιογράφους γιατί δέχτηκε τη σχετική ερώτηση για τη δίαιτα προφανώς θα ήταν η ερώτηση και απάντησε ο Τζανακόπουλος για το σχετικό 0%. Όχι δεν είναι γιαούρτι, αν και θα χρειαζότανε, πάντα κάνει καλό ένα γιαούρτι, ούτε γάλα, ούτε κάτι άλλο ζαμπών 0%, ε, κάτι διαιτητικό και πολύ χρήσιμο μάλλον. Είναι μια ύφεση που δεν είναι τόσο μεγάλη όσο την περιμέναμε αλλά τελικά το πιάσαμε το μηδενικό. Για τις αποκλήσει οι οποίες παρουσιάστηκαν από τα προχθεσινά στοιχεία της Ελφθάτ να σας πω και το εξή. ότι ε, η αρχική πρόβλεψη της Κομισιόν στη βάση της οποίας στηριζόταν και το σύνολο του ελληνικού προγράμματος ήταν ότι θα, θα είχαμε ε, ύφεση 0,4% για το 2016 αντιθέτως αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι υπερβαίνουμε προς τα πάνω ε, υπερβαίνουμε τις προβλέψεις αυτές της Κομισιόν και από 0,4% ύφεση πηγαίνουμε σε ένα α, 0% Μπράβο!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 ακριβώς μηδέν εκεί όπου πραγματικά αξίζουμε ούτε πάνω ούτε κάτω τουλάχιστον να έχουμε μια σταθερά και να πορευόμαστε με αυτά που μας ταιριάζουν και για αυτά για τα οποία είμαστε φτιαγμένοι και πλασμένοι γιατί το μηδέν γενικότερα ταιριάζει σε πάρα πολλές καταστάσεις αυτή την εποχή, αυτή την περίοδο την ιστορική σε αυτόν τον τόπο, μηδέν δεν πήρανε τα, σχεταί, τα στελέχη οργανισμών κρατικών που δίνουν πόνου τους σε αυτούς τους, φροντίζουν όπως έχετε ακούσει και παρακολουθείτε να δώσουν κάτι της παραπάνω 100.000 λέω ένα, 27.000 λέει ο άλλος όπως και να έχει το ηθικό πλεονέκτημα το περίφημο τρίζει λίγο γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς κανένας Πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδιονόφελους. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες τη αριστεράς δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο <Τι> του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και Παύλα. Πρόβιο. <laughs> Με συγχωρείτε αλλά δεν καταλαβαίνω. Κάτσε ένα γιαούρτι και καταλάβει πώ το Πού το Στο ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά. Τώρα θα αντιφάμε. Αυτό ο τελευταίο είναι ψαριανός και αυτό για τα διαιτητικά φαντάζομαι. Το προηγούμενο ήταν ο Αλέξη Τσίπρα από τα παλιά που μιλάει για το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά που όποιο τολμήσει διανοηθεί να το μολύνει θα παίρνει δρόμο. Ε, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Δεν έχει μολυνθεί μέχρι στιγμή. Το ηθικό πλεονέκτημα τη αριστερά παραμένει αμόλυντο, καθαρό όπω το θυμόμαστε από τι προηγούμενε δεκαετίε. Συνεχίζει παρά τη δίχρονη διακυβέρνηση και να είναι καθαρό και να στέκει εκεί ψηλά. Φάρο καθαρότητα. Ηθικότητα, το ηθικό είναι ηθικό και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και κάποιε πρακτικέ που θα μπουν μέσω τη ΔΕΗ. Μπήκανε δηλαδή τη μέρα, ξευγείκανε με μια ανακοίνωση τη ΔΕΗ, ξαναμπήκανε μετά και γενικώ τι πρακτικέ είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί του Έλληνε πολίτε μέσα στα χρόνια τη κρίση. Ε όλε αυτέ λοιπόν, και όταν σα παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε δεν υπάρχουν γιατί έχουν καταργηθεί. Η απαγόρευση διανόμου με νομοθετική παρέμβαση αυτών των εταιριών, των εισπρακτικών με τις τηλεφωνικές οχλήσεις που έρχονται να σκαλίσουν την πληγή και βυθίζουν την πλειοψηφία πια γιατί δεν υπάρχουν λίγοι, είναι λίγοι αυτοί που δεν χρωστάν, να τους βυθίζουν σε αναξιοπρέπεια Υπενθύμισε ότι εγώ είμαι ευρωλιγούρης Ο Ψαριανός είναι πάλι ο οποίο μας υπενθυμίζει ότι είναι ευρωλιγούρις για όλους εσά που μπορεί να το ξεχάσετε κάποια στιγμή να ξέρετε τι ακριβώς είναι ο Ψαριανός. Τι σημασία έχει αυτό. Καμία απολύτως για όλους εσά, για όλους εμά ούτε καν για τους ευρωλιγούριδες γενικότερα μάλλον ούτε καν για τον Ψαριανό. Δεν έχει σημασία είναι μια άχρηστη πληροφορία. Τις μαζεύουμε όλες αυτές. Μπορεί σε κάποιον να φανεί χρήσιμοι. Το θέμα της ημέρας βέβαια δεν είναι όλα αυτά ούτε οι πρακτικές του, το ηθικό πλεονέκτημα. Άλλωστε αυτό δεν ήταν ποτέ το θέμα της ημέρας γιατί δεν υπάρχει πολύ απλά ούτε το 0% του Τζανακόπουλ το θέμα της ημέρας είναι ότι ξυλώσανε τη Γιάννα από τη θέση που είχε. Ήταν πρέσβη σε Τρεις λέξεις όλο αυτό. Πάει την ξυλώσανε από εκεί. Η ίδια Επέστρεψε το διαβατήριο, μάλλον δεν τη δώσαν σωστό διαβατήριο. Οι διατυπώσει δεν ήταν σωστέ, τα πήρε και η ίδια στο κρανίο. Αποχώρησε, λίγο τη διώξανε, λίγο έφυγε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε τη Γιάννα. Είναι μια συντρόφισσα, η Γιάννα Αγγελοπούλου. Θυμόσαστε όλοι πώ είχε στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ όπω μπορούσε, όλη η οικογένεια και η ίδια με τι δηλώσει τη. Ο Πρωθυπουργό Τσίπρα έρχεται φέρνοντα την καρδιά Of και την ελπίδα των Ελλήνων Οι Έλληνες ρεαφέρμνουν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 Τσίπρας. Αλέξη Τσίπρα Δεν ήρθα για να αρχίσω Έχει ένα λάθο ο μεταφραστής πει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρας Εδώ είναι για Γιάννα Γκελοπούλα από το Ίδρυμα Κλίντον Πριν περίπου ένα χρόνο ήταν Πρωθυπουργός Ο Αλέξη Τσίπρας Όταν είχε πάει εκεί τον είχε παρουσιάσει Μετά ανέβηκε στο βάθρο και στα ψηλά σκαμπό Τι ήταν με τον Κλίντον, Που ήταν σαν... Ε, Σαν πάνω εκεί ο Τσίπρας αυτό το κάθισμα και μιλούσε αυτά τα ωραία αγγλικά. Δεν, στα μισά δεν είχε απαντήσει. Γενικώ μια πολύ καλή στιγμή και μια καλή εικόνα τη Ελλάδα στο εξωτερικό τότε. Γιατί η Γιάννα ήταν τιμή τη, όπω είπε. Τα ακούσαμε και στα αγγλικά και στα ελληνικά, γιατί έχουμε και μεταφραστική υπηρεσία τέλεια. Ε, ήταν οι καλέ εποχέ. Οι πιο καλέ όμω εποχέ είχαν αρχίσει πριν τι εκλογέ, τότε που η Γιάννα μα έλεγε από τα παράθυρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρα είναι μελετημένοι. Και γι' αυτό ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ένα από τα βασικά, τα, τα σημεία κορμός του προγράμματο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν α, θέλετε να μας πείτε την Μα άποψή σα. ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει, επειδή μου είπατε για το πρόγραμμά του, ότι τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του, όπω έχει πει, για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς τα είχε πει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αλήθεια, ίχνος αμφισβήτησης τότε και από τη Γιάννα, λίγοι τα αμφισβητούσανε, όμως αφού το είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρος ότι είναι μελετημένοι και θα πάει να δώσει τη διαπραγμάτευση, είδαμε πως την έδωσε και είδαμε κυρίως αυτό, ότι ήταν ένα μελετημένο κόμμα. Και σαν πρόσωπα και σαν συλλογικότητα, αν κάτι τους διακρίνει, είναι η μελέτη και η ανάλυση των αιτιών και του υπόβαθρου γενικότερα που πάνε να αντιμετωπίσουν. Φεύγουμε από αυτά, στη συντρόφισα θα ξανάρθουμε σε λίγο, στην πληγωμένη συντρόφισα θα ξανάρθουμε σε λίγο, γιατί υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η ανεργία. <Κουράσεις <Κουράσεις <Κουράσεις> Εδώ και ένα και ένα και και είναι μια τραγωδία. Δεν είναι ότι είναι άνεργο και δεν παίρνει φράγκο. Είναι ότι είναι σπίτι όλη την ημέρα, μαραζώνει το παιδί, έχω δύο κόρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ. Η, η, Από, η το δέκα είναι είναι. Από το 10 είναι έτσι. Από το 10 είναι. Ναι, ναι. Και λέω λοιπόν, η διάγνωση είμαι ενδιαφερμένη. <laughs> Ζαμαφού, να, να περιγράψω εγώ την ανεργία που τη ζει το του άλλου στην τραγωδία του. Όχι. Εδώ πρέπει υπάρχουν προτάσει. Έχω πει επανειλημμένο. Εγώ έκανα υπουργό εργασία. 3,5 χρόνια, 3,5 χρόνια, πρινταργία από το έντεκα, και μιλάει εδώ με παράδειγματα, δεν λέει γενικώ, τον ακούσατε, όχι, ναι, Ζαμανφού, δεν τον ενδιαφέρει να περιγράψει, τον ενδιαφέρει να λύσει το θέμα και λύση είχε επιτευχθεί του θέματος από το 11 είχε πάει στο 7 στα 3,5 χρόνια υπουργίας υφυπουργίας του Γεράσιμου Γιακουμάτου άρα η λύση αντιμετώπιση της ανεργίας είναι ο ίδιος ο Γεράσιμος ο Γιακουμάτου ο οποίος σε παλιότερη του δήλωση μας είχε αποδείξει ότι ξέρει πώ να πατάξει την ανεργία αλλά ξέρει και τι ακριβώς σημαίνει και ποιο είναι ορισμός της εργασίας Η εργασία είναι ότι όπως πολλοί μας αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο Η εργασία είναι ότι όπως πολλοί μας αρέσει να δουλεύουμε τον κόσμο. <Κι> η απασχόληση, Η απασχόληση είναι ότι απασχολούμε. <Κι> η, η χώρα μας δεν έχει ε, ε, ε, ε, εργασία είναι εργασία είναι και υγειορική εργασία. εργασία. Ορισμό της και εργασίας και θέλω. Και ο εφοπλιστής μπορεί να κάνει εργασία. <Κι> Όλοι κάνουν εργασία. Και ο φοιτητή κάνει εργασία. <Κι> η απασχόληση είναι το ζητούμενο. <Κι> Είναι μια πάρα πολύ παλιά εκπομπή στο Μέγκα και 10-15 χρόνια πριν όταν η Λιάννα Κανέλη τον είχε ρωτήσει να δώσει τον ορισμό της εργασία. και είχε πει αυτό το φοβερό μόλις το ακούσαμε και το είχε πάει και παραπέρα. μα είχε πει και τι είναι η απασχόληση, όπως ακούσατε η απασχόληση είναι ότι απασχολούμε. Αυτός είναι ορισμός της απασχόλησης και η εργασία είναι αυτό που δουλεύουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι καλύτερο έχει υποθεί γύρω από αυτά τα θέματα και αυτό τον καραμαλή εφία του καραμαλί εδώ φαίνεται τον έκανε υπουργό και έτσι αντιμετωπίστηκε η ανεργία από το 11 στο 7 τρεις μονάδες τέσσερις μονάδες κάτω γυρίζουμε στα καλά παιδιά τα Σιριζόπουλα που φροντίζουν για τον εαυτό τους και μόνο όπως έγινε στον Δέσφα Η διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ του εφάπαξ που θα έπαιρνε ω διευθυντή και του εφάπαξ που παίρνει ως γενικό διευθυντή είναι τη τάξης των 27.000 ευρώ α, μεικτών. Άτιμη κοινωνία που άλλου του ανεβάζει και άλλου του κατεβάζει! Έτσι είναι η κοινωνία τη σήμερα. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Ο σύντροφο Αλέξη είναι αυτό, ο σύντροφο Τζανακόπουλο. ήταν πριν, που μα είπε ότι τελικά ήταν 27.000 η διαφορά. Δεν ήταν αυτά τα 100 που λένε οι πολλοί. Άρα να το δεχτούμε, λογικό. Αξίζει 27.000 κάποιο που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στο κοινό καλό και μάλιστα από τα μετερίζια τη αριστερά με μνημόνια. Ενώ δεν τα θέλει. Το ψυχικό μόνο κόστο που έχουν όλοι αυτοί οι Σιριζέοι που καλούνται να εφαρμόσουν μνημόνιο, ενώ δεν το θέλουν, νομίζω δεν πληρώνεται, δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε ευρώ. Τα 27.000 είναι λίγα, όλοι συμφωνούμε, πρέπει να είναι περισσότεροι. Η αποζημίωση για ψυχική οδύνη και μόνο για ψυχική οδύνη σε όλους αυτούς. Παρόλα αυτά τα προνόμια να θυμίσουμε ότι έχουν ήδη καταργηθεί. Προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο τομέα και στον περιορισμό προνομίων υπουργών αλλά και βουλευτών. Διότι δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομέ εξουσία και προνόμια εξουσίας. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια ναι. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια Γιαούρτι Γιαούρτι, τι γιαούρτι Πρόβιο Ναι, υπάρχει και σε πρόβιο τελικά όχι μόνο σε 0% Χρειάζεται, μπαίνει όπου χρειαστεί, πέφτει όπου χρειαστεί Και γενικώς είναι πολύ χρήσιμο για την υγεία με την εφράδια που διακρίνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο θα πάμε τώρα να ακούσουμε και να απολαύσουμε και την εφράδεια αλλά κυρίως το μεστό του λόγο και τη αφήνειά των επιχειρημάτων του για ένα πολύ κρίσιμο θέμα όπως αυτό του κλεισίματος τη αξιολόγηση. Λοιπόν, ε, α, πρώτον, τον ε, τον ο δηλαδή ο επομένως όταν θα θέλω λοιπόν να πω ότι πολιτικών και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να είστε καλά. Γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. 0%. Εδώ Ελληνοφρένια. Όπως κάθε μέρα μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real... 211-208-200 σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία και αυτός, γιατί έχει και άλλο αγωνία, θα ακούσουμε σε λίγο. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα Real και No, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19 650, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούντιο Παπάκι, realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελέκη ρυθμίζει τον ήχο. Και αυτό που σας είπαμε πριν, εκτός από τον αποστόλη, αγωνία έχει και κάποιο άλλο. Και το κυριότερο σας λέγω, δεν έρχεται επένδυση. Οπότε μαθηματικά τρώμε τις άρκε μας και χάνουμε το χρόνο μας. Η καρδιά μου πληγωμένη, σ' αγαπάν ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Και η αγωνία για έπτυ, για εβδόμη χρονιά συνεχίζεται. Προσπαθώ να βρω μια λύση, αγωνία, αγωνία, αγωνία. Αγωνία Επτά χρόνια παρατείνεται η αγωνία Αγωνία με λαχτάρα Μας νοιάζομαι Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα Αγωνία δυστυχώς Να σε μοιράζομαι Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα Αγωνία με λαχτάρα Μας νοιάζομαι Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα Αγωνία, δυστυχώς, να σε Πόσο θα αντέξει αυτή η χώρα Αυτή η αγωνία με έκανε να ζητώ μια μεγάλη κυβέρνηση Η αγωνία, αγωνία. Και το ότι μου λένε όλοι Και εδώ και στο εξωτερικό Τι θα γίνει με την Ελλάδα Αγωνία. Δεν κατεβάζουν τη μύτη τους Του εγωισμού του που έχουν τρεις, τρία χιλιόμετρα μύτη έχουν και ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρα. Εγωισμό. Εγωισμό τρία χιλιόμετρα, να κατεβάσουν τον εγωισμό τους χάρην της χώρας. Μα δεν υπάρχει και τίποτα σπουδαιότερο χάρην της χώρας να κάνουν θυσία οι δημοσιοί άνδρες. <Τοπού> ο εγωισμός, Πηγαίνουμε σε ένα α, 0%. Μουσική Πηγαίνουμε σε ένα α, 0%. Γιαούρτι. γιαούρτι. Γιαούρτι. Τι γιαούρτι. 0%. Κάνει καλό. Πρέπει να το τρώτε. Και εσείς που νομίζετε δεν το έχετε Ανάγκη το θέμα της ημέρας είναι η συντρόφη Σαγιάννη, υπάρχουν καμιά δεκαριά πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά αυτό κυριαρχεί τι να κάνουμε. Που την διώξανε, την πετάξαν σαν τρίχα από το ζυμάρι. Ποιον τη Γιάννα, που τόσα μαθήματα τις είχαμε κάνει. Η πρόεδρο. Η πρόεδρο Σταθρανία. Μάθημα Αγγλικών. Ας ξεκινήσουμε με λεξούλε. Η λέξη υπόσχεση. Promise. Όχι, όχι, όχι, με προφορά. Υπόσχεση. Promise. Τέλο πάντων. Μεγάλο πανηγύρι. Glorious celebration. Οι αθλητές. The athletes. Νιχθιμερών. Day and night. Δουλεύω. Working. Κολοβαράω Working together. Λεφτά. The games. Λάθος λάθος χρήματα. The games. Λάθος η παμάνε ηρεπεδίμου μάνει. The games. Παιδια αυτή είναι πάρα πολύ καλή είναι πάρα πολύ καλή. καλή. Μάθημα γεωγραφίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας. Πρωτεύουσα της Βραζιλίας το ρείο <ΣΣ> Ήταν λίγο αυστηρό ο δάσκαλο, παρόλα αυτά έκανε προσπάθειε. Έχουμε συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη αύριο Σάββατο από τι Σκουριέ. Πάνω μα έχουν στείλει και το δελτίο τύπου, έχουν και ο τη Δευτέρα και λένε μεταξύ άλλων: Η δίκη των Σκουριών που ξεκινά τη Δευτέρα 13 Μαρτίου αποδεικνύει ότι το ξηλαστήριο θύμα καταλήγει να είναι η τοπική κοινωνία όταν στο Εδώλιο. Θα πρέ, πρέπει να βρίσκονται εκείνοι που βεβαιωμένα παρανομούν, καταστρέφουν και επιβουλεύονται την κοινωνική ευμερία και δικαιοσύνη. Η δίκη αυτή, σημειώνουν πάνω εκεί οι κάτοικοι και οι επιτροπέ, αντανακλά την προσπάθεια φήμωση και ομοιρία των κοινωνικών κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών. Στη δίκη των Σκουριών σέρνονται στα δικαστήρια 21 από εμά που με προσωπικό και κοινωνικό κόστο υπερασπίζονται το δικαίωμα στη ζωή. επιτροπέ Αγώνα Θεσ... Χαλκιδική Θεσσαλονίκη ενάντια στην εξόρυξη. Χρυσού Χαλκού, αύριο 11 Μαρτίου πορεία στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Χάνθ 11 το πρωί και Δευτέρα 13 Μαρτίου συγκέντρωση στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης στις 9 το πρωί. Να σου πω τι θα γίνεται φίλε με αυτού του και του φωτογράφου. Τι θέλουν τα το λεφτά του κι αυτοί. Όχι, γίνεται την πορεία αγροτών, δηλαδή να είναι 50 αγρότε και 100 φωτογράφοι. Εσένα δεν σε πιάζει, μοιάζει και περισσότερο μπούγιο. Λυσάνια αίμα δημοσιογράφοι. Το νου του γιατί θα έχουν μάλα. Εσεί αγρότη. Εγώ είμαι άστο, μαλάκια είναι εδώ. Καλά, μαλάκια είσαι. Δεν χαίρεσαι όμω που έρχονται να καλύψουν το θέμα, δηλαδή άμα ναι, δεν υπήρχαν. Το σέναν τον άλλο και τι τραβάγανε, το σέλνε. Ωραία. Τι καλύψανε. Παιδί μου, άμα δεν υπήρχαν όμω δεν θα μάθαι και κανεί, δηλαδή αποφάσικε εσύ. Καλά, φοβερό. Με το που γκαντενιέζω αριστερό μου αυτή και αλλάζω το ακουστικό στο δεξί του σηκώνεις. Μεγάλη σύμπτωση. Λοιπόν, χρόνια πολλά και από κοντά και τα δέκα χρόνια της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας και εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ η ατέλειωτη ευχαρίστηση και να μα ανεβάζει τις έντορφινες στα ύψη. Δεν ξέρεις. Τι δεν ξέρεις. Ε, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε και δικό μας κανάλι. Εντάξει, Μωρέ, πάντα θα υπάρχουν τρόποι. Μπορεί να είσαι στο διαδίκτυο. Α πω ο κόσμο survivor θέλει να δει, Θέλει να δει η άλλα. Ε, να σου πω κάτι. Αυτό με το survivor δεν βλέπουμε όλοι survivor. Και κάνει και γκάλοπ εκεί πέρα και ψαχνόμαστε νυχτιάτικα ποιο είναι αυτό τον γκάλοπ. Καλά, άμα δει τα νούμερα, οι περισσότεροι βλέπετε. Οι περισσότεροι βλέπουν, ναι, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου. Τι είχε εικόνα προφίλ, ένα παίκτη στο Πόκερ Star. Πολιτικό είναι. Ε, ποιον φαντάζε ότι μπορεί να είχε. Ποιον? Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πε μου πόσο δεν έχουμε καμία ελπίδα όμω. Ποιο είναι το Πόκερ Star. Ε, τέτοιο, Τραπλό πέχνιδο Δηλαδή του Σαρβάκορ δεν το ξέρεις Το πω κύριε εγώ πρέπει δεν το ξέρω Άι μωρί χαρτό μου τράουλε Που ελπίζετε <συγελίδι> που θα βγάλει τα λεφτά σας Τις κρίσεις Όχι δεν βάζω λεφτά Απλά βαρέθηκα την <συγελίδι> Τι έγινε σήμερα, η κυβέρνηση έδειξε την αγάπη τη στου αγρότε. Στην Κρήτη είχε πει ο Τσίπρα ότι θα παίζει τη Λύρα. Αλλά εννοούσε ότι υπό τον ήχο τη λύρας θα ρίχνει ξύλο στους κριτικού αγρότε. Πού είναι αυτό ο Νίτζα ο αγρότη, ο που είχε κάνει καριέρα για λίγο καιρό. Που έδειχνε και από... την κλωτσιά στον αέρα, που yeah. έπαιζε τέκεν. Yeah. Mortal Kombat, τέτοια. Πού είναι αυτό. Έλαντε, δεν κατέβηκε σήμερα. Όπω αλλάξαν οι εποχέ. Αυτό είναι τέμπορα ομόρε. Α, δεν ξέρω λατινικά κάτι. Έ Σημουνα, δεν ξέρω λατινικά Και είσαι θετικής μωρή, δεν είσαι Όχι Και έγινες φιλόλογος Μαθηματικός Μαθηματικός είσαι Ναι Και μας διορθώνεις μωρή γραμματικά τα λάθη Ά, από το χάμο Όχι. Να μας διορθώσεις τα και τα ημίτονα. Είδες, δεν είπα ημιτώνιο.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 Τι θα πρωτοπώ και όλα τα χρόνια που ακούμε Συγχαρητήρα για τις μουσικές επιλογές Τουλάχιστον μια παρηγοριά Σε αυτή τη φιδαφιλιότητα της ΕΡΤ που ζούμε Γι' αυτό είμαι δίπλα σας Μιλάω με την καρδιά μου και με το δάκρυ που, που τρέχει μέσα μου Για όλα μπράβο σας Για όλα φιλιά, φιλιά Γεια σας Δασκαλάκι Παρθένι Γιάννα Μια νέα γυναίκα στην βουλή Νέα δημοκρατία Αλφατινών Δασκαλάκι παθαίνει Γιάννα Μια νέα γυναίκα ξανά στην βουλή Απον η ζωή Μας πέταξε του δρόμου Την άκρη Μας ατλήγησε Γιατί εξαφανιστήκατε μετά τους αγώνες Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μου δίνει η χώρα τη δυνατότητα να κάνω κάτι Ούτε μια στιγμή δεν είπες να Να Τα έχει μελετήσει όλα αυτά Και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του Για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη Το Συντρόφισης και σύντροφοι. Περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Μαζί γενισες το κους. και σύντροφοι. Ας το χαρούμε λοιπόν. Από τη ζωή δε θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας καρυζε. Jest to dla mnie, proud Greek, to welcome to the United States, Greece's prime minister, Alexis Tsipras. για ta Elynopoula, τις Elyníδες, τις nowe skopelas, που αναgazują na fójgą από αυτή na Που είδετε ο σκληρό πρόσωπο τη Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε: Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Αυτό ακριβώ συνέβη και με την συντρόφισα. Για να το άπονιζε η ζωή, νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλλάζουν τα πολιτικοί συσχετισμοί στην Βουλή. Έχουμε ανατροπή στο Τρίτο Κόμμα. Η Ένωση Κεντρών δεν συμμετέχει στι διεργασίε με το Πασόκ με τα άλλα κόμματα για την κεντροαριστερά. Έχω εξηγήσει το γιατί, το είπα και στου δελφού. 40 χρόνια έδινα αγώνα κατά τη ρουσετοκρατία και κατά των παρανόμων συναλλαγών και κατάφερα με τη στήριξη της νεολαίας και πήρα αυτό το 4% και εισήλθα εις στην Βουλή. Πώς μπορώ τώρα, τι μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσα χρόνια έδινα αγώνα εναντίον ενό καθεστώτος, να τους πω πάμε να ξανακολύσουμε με αυτούς από τους οποίους σας απέσπασα. Ηθικά δεν έχω το δικαίωμα. Θα τραβήξει η ένωση κεντρών μπροστά και θα καταφέρει να είναι τρίτο κόμμα. Δεν θα είναι η χριστιακή, θα είναι η ένωση κεντρών. Προειδοποιώ και αυτού με τι δημοσκοπήσεις. Ξέρω τι κάνουν. Επειδή και ένα 40% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κόβουν από και ένα 10% και τον δίνουν που θέλουν. Και έτσι ανεβάζουν τη Νέα Δημοκρατία και τον παζό. Στι δημοσκοπήσεις μπορεί να το κάνουν αυτό. Την Κυριακή όμω των εκλογών θα είναι η ένωση και των τρίτων κομμάτων. Τελεία και κόμπρα. Αναμένουμε και μία συνέντευξη Τσίπρα από τι Βρυξέλλες, Όπου δίνει άλλη μια μάχη. Δεν ξέρω με έρπη ή χωρίς Θα αποδειχθεί από το αποτέλεσμα που θα το πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι Αν ε, βγει ο Αλέξης Τσίπρας Θα διακόψουμε τις παραγγελίες που ξεκινάνε τώρα Και μας πάνε στο ακριβώς Αλλιώς θα τον ακούστε στο μαγκαζίνο που αρχίζει αμέσως μετά Κατά τα άλλα καλό σου κου Ο έδειχνε οχτώ Στου κόσμου το ρολόγι. Τα μάτια σου τα σκοτεινά και μάτα με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 Να συνθέσουμε εμεί τη μουσική. Μετά την άνοιξη οικονομία. Και βάλε και τη φάρσα με το άστρα που είναι ο πιο καλό τύπο που έχει πετύχει. Δηλαδή για να παίζεται πινκ-πονγκ σε σενάριο είναι. Για παράδειγμα, εμεί λέμε: Εσύ είσαι ένα τελεσπαντικό, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν το σιρόκο ή το αγαπαλάστρα. Τη φάρσα, ναι, οκ. Okay. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει, για να αμάξει. Τι αμάξι πιο, το σιρόκο. Όχι, ένα όπελο Α, βεβαίω. Έχει πολυθεί? Όχι, όχι. Ε, υπάρχει ακόμα διαθέσιμο. Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή. Εσεί από πού παίρνετε? Εγώ από Χαϊδάρη. Ναι, Ερυθρέα είμαι. Εγώ από Χαϊδάρη. Ναι, ναι Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα είναι. Έχετε διαβατήριο εσεί? Τι να έχω? Διαβατήριο. <laughs> Έλληνα είμαι, τι διαβατήριο έχω. Πώ θα στην Ερυθρέα, δεν ξέρω. <laughs> ναι. Θα τα καταφέρω, θα βρω τρόπο. Για κοιτάξτε. Να σε ρωτήσω, η τιμούλα είναι αυτή που λε συζητήσιμο, πώ το λέει. 3,5 εγώ το είδα, αλλά. Τρει τι. Τι πόσο να εννοώ. Πώ εννοώ. Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω αποζημίωση από τον. Α, δημιούς ναι, ναι, δημιούς. Ναι, ναι, βέβαια. Αν θε να συναντηθούμε μαζί, να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναντι και στο άστρα να λέμε τον πόνο μα. Στο Όχι. άστρα θα πω τον πόνο μου. Και θα λέμε στο άστρα θα πω τον πόνο μου. Μάλιστα. Και έχει. να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δω ποιο θα μα πληρώσει. Έχει. Εγώ το πουλάω, αγαπητέ. Θα περιμένω τα λεφτά τα δικά σου. Ε, δεν μ' ακούσα, όμω δεν με έχει. Τι να ακούσω, τα λεφτά θέλω. Δεν πάμε καλά, μάλλον. Πώ πάμε καλά, πάμε. Πού να πάμε καλά Δεν... Είναι δυνατό το πάμε καλά. Δεν πάμε καθόλου καλά. Mm. Τι, τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά. Όχι από το βράδυ, α πούμε πιάνει. Από το βράδυ, ε. Ναι, ναι, ναι. Να πίνουμε κα καφέ, να ηρεμούμε τότε. Γιατί είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέ είμαι, θα ηρεμήσω εγώ. Ε, αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο είσαι, φίλε? Εγώ. Ναι. Γιατί παίζει ρολό. Έχει δίπλαμα. Ή δεν τσάμπα έτσι να, να, να Εσύ έχει χαρτί που είσαι έξω. Έχει πάει χαρτιά από γράφια. Πώ σου είπα ότι είξω. Α, είσαι μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, μέσα είναι έξω είναι δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη άσπρημη μαξιλάρια. Να σου πω το αμάξι γιατί το έχει βάλει και σε έκθεση. Είστε Έκθεση το έχει βάλει στο κερατσίνη εσύ; Στο κερατσίνη εγώ yeah. το δικό μου το αμάξι στο κερατσίνη δεν τρέπεσε. Είναι η ίδια φωτογραφία ακριβώ. Κάνει ίδια φωτογραφία, αλλά μα υπάρχει. Άσε Άσαμε τώρα που θα πει το δικό μου το μάθει στο κερατσίνη. <laughs> <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Δεν ξέρω ότι είναι αυτή η περιοχή. <laughs> <laughs> η περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μάλι δεν έχει πρόβλημα φίλε μου και δεν μπορώ να σε Εγώ έχω πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ έχει πρόβλημα. Που θα μου πει σε μένα ότι έχω πρόβλημα. Μου φτιάχνει αυτοκίνητο και δεν είσαι στη δουλειά σου! Μου φτιάχνει τη διάθεση πάντω ρε φίλε. Μπράβο, να είσαι γαλάζιο! Ναι, σε ευχαριστώ πολύ! Αν να παίζει έχεις... πιο συχνά άμα μαθες, Πάντα την άλλη κάποιο... να κάτι άλλο! Αν έχει κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσει, βάλ το αγγελία! Μην παίζει πέρε... έτσι τα τηλέφωνο για απλά για να σου μιλάει ο κόσμο! Έχω ανάγκη μεγάλη σου, λέω φίλε. έχω ανάγκη επικοινωνία! Α, το Καραγιόζι. Να σου πω κανένα αρσενικό έξε, και να μιλήσουμε. Αρσενικό, ε, γιατί αρσενικό είμαι ο ίδιος! Άκου, <Τι> χτύψα το χέρι. Απαπα! πιο πολύ για κλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό, Μόλις το άκουσα, τρόμαξα λίγο. Για κοίταξε, πρέπει να χτυπήσει και κανένα προφυλακτικό με την κλανιά μα. Σιγά, α <Τι> το διάλογο, έφταμε σε μένα. Τελειωμένη Του Το για Όχι, Καγέλλι αγγελία. Κάτσε γιατί με πια σε Τώρα έφησε το προφυλακτικό. Για την Λέγε τη Θα από τις το τσιφτετέλι.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 στρεφόμαστε Δύο φράσεις από εκεί Επίσης α, Πιθανώς ε, σε μια χώρα, σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη, αλλά και να μην στην Ευρωζώνη να έρθει η Διεθνή, το Διεθνές Δομησυματικό Ταμείο να έρθει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μας πει έτσι είστε τότε θα αποφασίσουμε εμείς α, για το μέλλον της δικιά σας οικονομίας <μιου> Θα βάλουμε αυτού του όρου και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι, α, θα έλεγα και σκληροί, αδίκω σκληροί, α, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα τη χώρα μα. Στο Λοβέρδο οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Μετά ο Μητσοτάκη κάτι είχε πει ότι οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια, κάτι μια ο... μαγική έχει πει. Επίση, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή του. Ο Μητσοτάκη δίνει νέε διαστάσει στην αναμέτρηση. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα τη ανθρωπότητα είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν που δεν το <PUES> Δύσκολο μια κοτσάνα για τον νωρί. που έχει πει πολλές από νωρί. Ναι, μην κάνω μια εκπομπή ολόκληρη. Αφέρω μα σε ένα, μαζέψω λίγο. Γρήγορα είναι αυτά, θα είναι φρασούλε. Και μετά για σένα Κώστα. Δεν θυμάμαι ποια ηλίθεια το είχε πει. Για Σιμακοπούλου. Και καπάκι μπαίνει σημασία. δεν μα δίνει καρνίβαλοι, καρνίβαλοι. Και ξεκινάει το κομμάτι. Συνεχίζει το κομμάτι. Επίση. Θα παίζουμε τη ρίλ, τη λύρα. Για σένα κόστα Και θα χορεύουν πεντοζάλι. Ε, σημασία το πρωτή. Κανίβαλοι. Ε Μια παραγγελιά για την Παρασκευή Να βάλει στο Τσίπρα να λέει Είμαι να που... το λέω δυνατά Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι Πουτ***να το λέω δυνατά Γουστάρονά γαμ... mm -hmm. Είμαι με γέρους και τεκνά Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι να το είπε και η μαμά Τα είμαστε Γιατί εξ ομολογούμουν το παπά α, α. Είναι για να επιτευθεί συμφωνία Με την καλή έννοια βέβαια Είναι Με την καλή έννοια.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 Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή δεν το Δεν ξαναπτυρώνεται τίποτα Τίποτα Ούτε τράπεζα Τε οι ασφαλιστικές Τίποτα Περπάτησα, περπάτησα, Να πως να σταματήσω Οι δρομιβαγικές κλωστές mają dysporne, stosnisz, w Ciebie na i Απίστευτο, φανατική ακροάτρια. Δεχάνω λεπτό. Δυο και τρει και τέσσερι φορέ. Το καλύτερο που έχεις να κάνει, Κάνι. Δεν μου λε τώρα, θα μου βάλει μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ξέρω και ο Θήμιο ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Δεν λε του. Έχω τράκ τώρα. Δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ξύ, Τηλέφωνο ξανά. Σε... Μόνο ένα παίρνω γιατί τι αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μιλά στα τηλέφωνα. Πώ επικοινωνεί με γράμμα, με καπνό, με, τι, με περιστέρι. Δεν μιλάω, Λέω. Οπότε ποτέ σε τηλέφωνα που παίρνω, ενώ είμαι φανατική ακροάτρια. Χρόνια, δέκα χρόνια σα ακούω. Ήρθε το SMS, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, ωραία, παίζουν. Ποιο τραγούδι θες Τη βελεσιό του, το αμήλυτο και. πώς το λένε, Το αμήλυτο. Αυτό, αλλά από, από τη συναυλία που είναι με χοροδία, περαστικό mm. και αμήλυτο. Βάλτε μου, σε παρακαλώ την Παρασκευή. Έγινε, γεια. Όχι, όχι, δεν με το κλείσει. Τι, τι θα α... κάνουμε, θα μιλάμε 10 ώρε. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή είσαι ότι είπε προχθέ. Είμαι ακροάτριο ότι έχει κόψει πολλά ένσημα που ακούσε ραπ μουσική. Έχω ανησυχήσει για το γιο μου γιατί ακούει πολύ όλη μέρα Ζήταν και Βέβιλο και κάτι τέτοια. Είναι καλά να τα ακούει όλα αυτά τα τραγούδια δεν, μεταξύ τα λόγια που λέει. Είναι, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα. Εντάξει, Ζήταν και Βέβιλο δεν είναι κακό να ακούει και την Βορρήχο του να βάλει FFC, X λίγο παλιά αλλά δεν πειράζει. Α, στο... Α δεν δε θέλω να σε ταράξω, έχει μπλέξει ο γιο σου. Έχει μπλε... δεν ξεπλέξει εύκολα. Καλύτερα να βούτα και στα ναρκωτικά, αυτό σου λέω μόνο. Έλα να αποστολή. Εγώ ο γιό, εδώ πέρα. Έλα ρεύλαράκι, δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μάθε και στη μάνα να κουλεί λίγο ζητανή, να γουστάρι. Να ακούς να μάθεις δεν κατάλαβα αυτός γιατί μεγάλωσε ακούγοντας πάριο Να τους πάνε τα νεύρα όλη την ώρα με στο σπίτι πάριο πάριο πάριο θα λοιπόν μην αφιερώσει καμιά ματιά τώρα όλα αυτά που σου λέει αφιέρωσε και πέρα, πέρα κανένα βέβυλο κανένα ζιτανή και άσε τώρα τι λέει εδώ παράδειο Μην τζακόνουνεστε παιδιά δεν θέλω να κάνω σπίτι κακό Έλα θα βάλω βελεσιό του γεια